Γυρίσατε. Κάτι λίγο. Επιτέλου μα έφαγε η κονσέρβα δηλητηρία σπάθαμε, ρε παιδάκι. Να μαθαίνει σιγά σιγά να εξοικειωνόμαστε στην κονσέρβα. Ό,τι και ξέρω, καλά θα πιάσουμε κάποτε και θα φάμε λαρύγκια. Ξέχνατο. <laughs> θα έχουμε πεθάνει από σκορβούτο. Πρωτού μάθαμε να <laughs> χρησιμοποιούμε. Τώρα το καλοκαίρι έκατσα και σκέφτηκα, όχι το τραγούδι, ότι σωθήκαμε. Φέτο το καλοκαίρι σωθήκαμε. Λε, σωθήκαμε σω... από τις 25 15. τι 25 Γενάριου του 2015. Τι είναι Εγώ έχω καταλάβει το εξή, ότι όσο μένουν τα παιδιά επάνω, εμεί θα περνάμε μια χαρά. Ζάχαρη. θα βάλουμε κι άλλο ένα στέλιο να αναλάβει και εδώ στην άντρα τα λεωφορεία. Α, εχμή για τον πατέρα του παπά δεν μ' αρέσει. Ότι δεν μπήκε αξιοκρατικά τάχα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Α, α, αξιοκρατικά μπήκε. Α, α. α δεν το ξέρει ότι δεν μπήκε αξιοκρατικά. Το φαντάστικα, δεν το ξέρω. Α, αλλά όταν το είπα, θα λέω πώ αλλιώ θα μπήκε. Ανήκει στο κόμμα. Θυμάσαι τον παλιό που του λέγε ο Κοσεντάρα. Εσύ του λέει τι δουλειά κάνει, του λέει. Εγώ του λέει ανήκω στο Ακ, Ακριβώ το ίδιο πράγμα είναι κι αυτή. Εσύ έτσι Και με ράτε εσύ, κύριε Υπουργέ. Πόσα χρόνια σε στο κόμμα. Είμαι από 20 κροονών παιδά και από τόσε. Και τι δουλειά κάνει δεν γκρούρε. Εξοματικό λόπ τα βολεύει. Πώ έκτασε το σπίτι που έκτασε, πώ κάνει τα λεφτά που έκανε, δεν έτσι. Τι έλαβω να γύρω. Ρωτάει, ένα... μάλλον του κόμμα του κύριε Υπουργέ. Δεν είναι λίγο όμω να έκει κάπου, δεν είναι μια ασφάλεια. Και δύσκολη ώρα είδε, να. Ο παρολιάλλούρο μπροστά του δεν πιάνει δεκάρα. Ωραία, δεκάρα. ψήφισε κυριάκα από τώρα, δεν μα το φέρει κύριο Γύρω. -γύρω. Α, α, εντάξει, τώρα σωθήκαμε. Το γουρλό αναψυφθεί μου προηγούμενη χαρακτηρίσμα τι. Λοιπόν, καλή σεζόν και θα τα ξαναπούμε. Άντε, γεια. Έλα, Αποστόλη Έλα, φίλε μου. Ξέρετε, καλή, καλή. Καλή αποτελέσματα να έχετε. Ναι, ναι, τι αποτελέσματα, δεν δίνουμε εξετάσεις. Δίνουμε, μάλλον, δίνουμε εξετάσεις κανονικά. Καθημερινά στο μετερίζει. Αυτό, πώς ακλείσαι να πω σε μια λέξη. Νούμερο, αν ήσασταν σε όλα τα αραδιόφωνα. Πάει, νετάρισα, το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, καλ Ναι. Και χαίρομαι που δεν σα έδειχουν διώξει σας Γιατί έχουν μαζέψει όλο το Μέγα Το Real FM Ε άμα είναι έτσι να πάμε εμείς το μέγκα τότε ε, Δεν ήθελα να πω για την τώρα Σταμάτησε τι αγκινάρες που έκλανε τώρα το λίχνι στο γάλα ρε. Ξέρετε τι θα πει όταν μία μάνα Αντί για φρέσκο γάλα Παίρνει γάλα βλάχας Τώρα την πάει σύντηση να την πηγαίνει Έκλασα από τον πολύ πόνο Πο πο πο πο δεν τρέπονται Και λίγα κι ας τα ακούσε γάλα, ρε, όλοι. Sure Γυρίσατε? Ναι, ναι, γυρίσαμε, τι, τι θες, να μην γυρίσουμε στο διάλογο. Μα φάγατε. Τι δεν μείνατε εκεί που ήσασταν. Δεν θέλαμε, γιατί μα λείπατε. Μα καλούσε το καθήκον. Όσο. Μπορώ να πω πιστικέ παπάτσε καλύτερα από το Τζίπρα. Βλάχα, εσύ, ντρό. Τι? Βλάχα, ζαχαρούχο, ντρό, εσύ. Ναι, καλέ, σιγά. Εμεί το ζαχαρούχο έχουμε και συνταγέ να το κάνουμε μπανόφι. Ναι, δεν ξέρει πώ γίνεται καραμέλα, άλλο τρώμε, τα λέω εγώ. Παίρνουμε συνταγέ από σένα, γι' αυτό σε πήρα. Έτσι. Κάνε και εσύ όπω έχει καλλιωάκι, κάνει και εσύ το βιβλίο συνταγόν σου από τον Αποστόλη. Καλό χειμώνα να έχουμε. Ε, τι καλό χειμώνα από τώρα. Καλό από καλό καιρό. Εμεί Βε... κάνουμε μπάνια. Άμα σταματήσει και πιάνει εσύ δουλειά και πιάνουμε κι εμεί, καλό χειμώνα να έχουμε. Ναι, δεν μ' αρέσει. Διαφωνώ. Φέβαινα, αλλά εντάξει, είμαι λίγο αυτό. Τα βλέπω τα πράγματα πεζά. Μία ερώτηση έχω μόνο. Σαν αμφιτέρα ερώτηση, μια απορία. Μα τον ταλάρα. Τον ταλάρα. Μα τον ταλάρα. Τον ταλάρα. Ναι. Φάει και άλλο ταλάρα. και Αλεξίου. Δεν κινούνται και διασκευέ, όλα τα τραγούγια. Μα τον ταλάρα. Το Καλή επάνω εδώ, καλό φιλόπωρο να έχετε, φορτίσατε τις μπαταρίες σας. Ναι, είχαμε πάρει αυτό το power, το bank, ναι. δηλαδή και όπου να μην έχουμε το βάνεις μία στον κόλο σου, σου φορτίζει, κρατάει λίγο. Ναι. Παντού τράπεζες, παντού τράπεζες, κατάλαβες. Ναι. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ναι. Γιατί να το διαβρώσουμε εμείς από τα μέσα μας διαβρώνει αυτός από τα μέσα. Σου βάζει μία bank να έχει και μαζί σου τώρα. Κουβαλάμε μια τράπεζα ο καθένας, αίσθητα για άλλο ξεκουράστηκα ότι ο καλύτερος ηγέτης είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Αυτό ήσχε και πριν. Τι εννοείς. Χρειαζόταν πόμουν διακοπές για να το καταλάβουμε. Δεν το είχα καταλάβει. Α, εσύ. Εμείς το ξέραμε. Κατάλαβα, δεν χρειάζεται. Τα είπαμε όλα. Λίγο, και ένα μικρό σχόλιο. Κυραλέκο, ευχαριστούμε. Με το πράσινο γύρω. Που μα φώτισες όταν είπε, έσοδα έξοδα πρέπει να είναι σύν. Ο φλαμπάρη. Ε, ναι, ναι, ο φλαμπουράρη. Πρέπει να είναι σύν. Συνέξοδα που λέμε. Ευχαριστούμε που. Θα το άκουσε και ο κυρικό χαιρετίζει. Όταν είπε έσοδα έξοδα πρέπει να είναι συν συνσυντή. Κατάλαβα, εξαιρετικό. Να σε καλά, γεια. Ναι, Γεια σα. Σας. Μπορώ να μιλήσω με τον Ιχολήτη που είναι στην production, ο Γιώργο Σουη, ακούσει σήμερα. Ναι, καινούριο από τα ψάρια, τα νέα, ε. Χαφ. <laughs> Αποστολή. Έλα, λοιπόν, έχουμε και αυτού του καινούριου τώρα. Θα παίρνετε, δεν ξέρετε ότι κάνουμε εκπομπή και θα παίρνετε και την ώρα τη εκπομπή επειδή είστε νέοι. Α πούμε, οι <laughs> Έλα, πάρτον τώρα, αντε, επειδή νέο και τέλο πάντων. Ο κύριο Σήμιο, αποστόλμη μου, είπε να σου πούμε πώ περάσαμε. Πώ περάσατε? Θα σου μιλήσω όπω ο πρωθυπουργό μα. Ναι, θέλω. Λοιπόν, φέτο τέσσερα μπάνια. 2014, 2015, 2016 κανένα. Άρα τι είναι αυτό? Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. ανάπτυξη. Μην σου πω και πλεονασμό. Δηλαδή, όσα μπάνια κάναμε κάποτε σε ένα καλοκαίρι, θα τα κάνουμε σε 20 χρόνια. Καλό. Γιατί μόλι έκανε μόνο τέσσερα μπάνια. Ότι τι μήν... κρίση και δεν είχαμε θάλασσε. Λεφτά δεν είχαμε βασικά. Αλλά εντάξει. Τι λεφτά για να γίνει τι, Για να πα για μπάνιο. Άιμορ, πάρ τα πόδια σου και τράβο, να χάσει κανένα κιλό να, να πέσουν οι κόλλη. Και δεν σου είπα για διακοπέ, σου, σου μιλήσαμε μόνο για μπάνια. Ε, ούτε εγώ δεν είπα για διακοπές, Διακοπέ α... το καταλαβαίνω, έχει έξοδα. Και μπάνιο εδώ στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα. Μπάνιο στην Αθήνα, τι καλύτερο. Oh. Όχι να πα στα νησιά από εδώ και από εκεί να βουτάς με στα αντιλιακά και του αφρού και τι μπικίε. Εδώ π... στην μπάνιο... Αθήνα. Ναι. Να ξέρει από την αρχή ότι είναι σκατήλα. <Πελβολή> Εγώ ο δικός ταξί είμαι και χτες ήθελα να αναφέρω ότι από διαδρομή από το Σύνταγμα για στάση Αχιλέου στον κάτω στο φάλλο εξετάσαν δύο παιδιά και κάτι κλειδιά. Α, τι κλειδιά. Κλειδιά σπιτιού. Α, όχι γαλλικά. Όχι. Α. Λέω πω ήταν τίποτα μετανάστε από τη Γαλλία και είχαν μαζί του γαλλικά κλειδιά. <laughs> και πλακώθηκαν σε τίποτα γαλλικά φιλιά. Και ήταν όλο έτσι μια κομμεντή γα, γαλλική. <laughs> Τέλο πάντων, κατάλαβαν. Από σπίτι είναι ή από αυτοκίνητο. Από σπίτι. Α, ωραία. Να το βρούμε. Πού του αφήσατε να πάμε να το ξεκλειδώσουμε. Τε να σα Ναι, ναι. Ε, να το ξεκλειδώσουμε. Ναι, ναι. Ελά, τα ρήφα πάρε με. Και με στην αγκαλιά του πάλι βάλεμε. Ναι, αυτό. <laughs> A, zależy, nie da się parować, zależy, he. Nie, nie, nie. και δεν μπει στην ίδια τα καρτιθέ. Μωρή, αυτά με νευριάζουν. Γι' αυτό έχω νεύρα. Καλώ ήρθατε. Ναι, ναι, ναι, δεν το ήξερα. Μα κλείσατε Και εμά, και εμά. Και φέτο τα ίδια. Έντεκα μήνε έμεινα για να βγούμε από τα μνημόνια και να ανοίξουν οι κάνουλε, Βεκουτό. Αυτό είναι κάτι που με κάνει καλύτερο να νιώθω. Είσαι καλά. Καλά είμαι. Όλοι καλά. Μπράβο. Τι θέλει να πούμε σήμερα. Για την κεντροαριστερά. Για την κεντροαριστερά. Ποιο θα ηγηθεί αυτού του σχήματο του πρωτοποριακού που θα μα. Ναι, κατεβάζουν πρόταση. πρόταση. Κατεβάζουν πρόταση την Εύα Καηλή. Τα είπαμε και χθε. Ναι, ναι, τα άκουσα, βέβαια. Και θα στρατευτούμε όλοι στο πλευρό τη Εύα. Ποιοι ήταν οι πρωτόπλαστοι. Ο Αδάμ και η Εύα. Στην πούρτα μου Ανέβα. Λέγαμε. Οπότε θα πάμε με σύνθημα. Για την κεντροαριστερά η Εύα. Στην πούρτα μου Ανέβα. Εξαιρετικό. Χιδέο, μου, Χιδέοί είναι οι υποψήφοι. Ο Σταύρακα και η Εύα. Στην κεντροαριστερά Ανέβα. Πιο σοφτ. Να σου πω, μη θέλεις να πούμε για το Πάκι που μέσα στο καλοκαίρι ύψωσε το αναστημά του και είπε όχι ως εδώ. Όχι, θέλω να πούμε για το Πάκιγχαμ. <laughs> Αστεία της νέα σεζόν. <laughs> Κρύο ψυγείο, ε. τέλεια. Έλα γόρι μου, καλώ ήρθε. Μωράκι μου. Καλώ σε βρήκα. Πόσο μου ήλυψες, να ξέρεις, πόσο. Ξέρεις? Όχι σε. Τίποτα, κάνε δικά μου κομμενίστικα. Τι να κάνω. Μου έχει που χτίσει το ροσφλαμίκο το μυαλό, λέγε. Λοιπόν, δεν θα ακόμα και καλά γαμμό. το στο λεωφορείο. Θα σου πω τρία πράγματα. Στο λεωφορείο κάνε τον εφαψία. Βρέζουμε ρόπο που δίνει και πήγαινε από πίσω και καλά ατάραχο. Λοιπόν, απλώ φορέα τρία πράγματα. Τρία, τρία πράγματα. πράγματα. Έχω όρεξη, λέγε. Το πρώτο είναι για το κύμο. Όταν οι σαλιγκαροφάγοι κάνουν πυρηνικές δοκιμές στη Νέα Καλληδονία, δεν τρέχει τίποτα. Καλληδονία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Καλληδονία να σε μοιράζομαι. Καλληδονία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Καλληδονία να σε μοιράζομαι. Και το τελευταίο είχα πει μετά το πέρασμά μου από ΣΥΡΙΖΑ Αλλά ε και ζωή ότι δεν θα από κακό για το κουκουέ Αλλά ρε φίλε τον καλάρα στο φεστιβάλ Γλιτώσαμε από Θηδαίο, γλιτώσαμε από μαχαιρίτσα από όλα αυτά <Κι> Ναι αλλά δεν είναι λίγο το... να γλιτώνεις από Θηδαίο και μαχαιρίτσα Είμαι της Παναγίας κάτω στον Γκάλαμο, με παίρνει η κόρη μου, μπαμπά έλα να φύγουμε λέει και γιατί αγώνα; Και είμαι από κάτω στη θάλασσα και κοιτάω και η φωτιά είναι 30 χιλιόμετρα πάνω ρε. Ήθελε αγκώνα διαρκείας. Χιούμορ <laughs> <laughs> <laughs> με τα καμένα. Έτσι για να σπάσουμε και τα ταμπού. Αποστόλη, καλησπέρα, καλή σεζόν. Καλά, ναι. Με μένα, μιλά. Με σένα, ναι, ναι. Πολύ καλή σεζόν θα είναι. Πάλι τηλεοπτικέ Τι... άδειε, θα βγουν και ραδιοφωνικέ. Ωραία, ναι, ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. να σου πω. Είχα πάει την θε... Κυριακή για ψάρεμα. Α, δεν, Τις... δεν κάνει το άλλο, ε. <laughs> ναι, τέσσερι τα ξημερώματα πιάνει φωτιά μια καφετέρια. Εγώ δεν είχα πάρει ποτέ την και δεν ήξερα το τηλέφωνο. Επειδή μου δεν έχετε ταινίε, mm -hmm. 911. Ναι, και παίρνω το 100. Το 100 το παίρνω συχνά γιατί μένω Αγία Βαρβάρα και για του γύκτο που τραγουδάνει μέχρι το Το πρωί του το ενοχλώ συχνά. Α, καλό ρουφιάνο είσαι. Και... Μπατσόφιλο, ο λεγόμενο μπατσόφιλο. Mm. Ναι, αυτή η παί... παίρνω, παίρνω το εκατό και με συνδέωνε μία με τον έναν, μία με τον άλλον. Μία με τον έναν, μία με τον Ά, άλλον. Άγιε τα χαρά να, να μιλήσει πολύ μπατσικά που λέμε. Ναι, κάει και η καφετέρια και δεν έωγα άκρη. Έκλεισα το τηλέφωνο και άρχισα να τραβάω με το κινητό να δω τουλάχιστον το θέαμα. Αυτή η χώρα, αυτή μα αξίζει. Μάλιστα. Ωραία, χάρηκα για την εξέλιξη αυτή που πήρε να είσαι καλάγια. Γεια σου, παλικάρι μου. Γεια σου, κυρία μου. Καλό φθινόπορο, να σας το καλά. Ναι, ναι, καλά. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί αυτό που το σου αλλά επειδή είναι επίκαιρο. Γιατί το λέμε πάλι. Άκουσε, άκουσε. <laughs> είναι επίκαιρο γι' αυτό. Ε. Λοιπόν, όταν ε. νικήσουμε, θα μπούμε στη Βουλγαρία ω τιμωρή, στη Ιουγκοσλαβία ω ελευθερωτέ. Και ως... θα πάμε να καταλάβουμε όλε τι ελληνικέ επιχειρήσει, Μ' αρέσει. Άκουσα, με, άκουσα, με. Θα μπούμε λοιπόν στη Βουλγαρία ω τιμωρή, στη ε. Ε. Ιουγκοσλαβία ω ελευθερωτέ και στην Ελλάδα ω προσκυνητέ. Αυτό το είπε ο Στάλιν. Νομίζω θα το κάναμε εμείς Είναι επίκαιρο είναι Ε επίκαιρο. πάντα είναι επίκαιρος ο Στάλιν Αν δεν είναι ο είναι επίκαιρο, ποιο είναι Έλα, πήρα να ρωτήσω σένα που ξέρει. Μπορώ... Εγώ ξέρω ναι. Να σου πω κάτι, να πάρω κανάτε τώρα γιατί ανεί γενικά μου λε, δηλαδή πώ το βλέπει είναι γνωρίζει ακόμα για το. είναι λίγο θα περιμένει το καλοκαράκι, να το πούμε και έτσι. Ναι, αλλά μην το... να έχω κανάλι όταν έρθει η ώρα, γι' αυτό σε πήρα Να πάρω από τώρα δεν περιμένουν. Τελευταία στιγμή θα βρω. Νομίζω θα βρει. Όχι απλά, θα έχει οργανωθεί και το σύστημα τότε. Α, είναι θέμα συστήματο, δηλαδή. Θα έχει αλλά... οργανωθεί και το σύστημα ότι βγαίνοντα από την κρίση γιατί γίνεται προετοιμασία τώρα έχει μακριό. Ότι βγαίνοντα από την κρίση να διιογκευτεί σωστά η κρίση. Η ανάπτυξη. Αυτή η γλώσσα από. Πάει στην αλήθεια, πολύ με, πολύ με... ταράζει. Πρώτα απ' όλα η αλήθεια, δεν το συζητάω αυτό. Αλλά εμένα το άρρωσμο είναι οι κανάτες, φίλε μου. Γι' αυτό σε πήρα και θέλω συγκεκριμένη απάντηση. Να πάρω τώρα, θα χρειαστώ πολλές. Πώς να κινηθώ δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Την κρίσιμη ώρα θα σας μοιράσουμε σε όλους. Θα μοιραστεί κανάτα, απλόχερα. Α, θα πιείτε όλοι αγριοπά παρατζούς.